Έλα πώ το κάτι... λέει, Καλή φίλη. Να ζήσουμε να τη θυμόμαστε, βρέ. Αχ, ah, sniff, Κλαπ, Λίγμ, Παρασκουάκ, όλα μαζί. Ναι, βεβαίω. Ξεπουλήσαν τα γραφεία τελετών, Στεφάνια. Σοβαρά. Ε, τι. Αχ. Ah. Ήτανε πολύ αγαπητό <laughs> ο συγχωρεμένο. Εμεί δεν χάσαμε, Αντώνι. Άγγελο χάσαμε. Άγγελο, αρχάγγελο, μη σου πω. Ναι, ε. Oh. Ή μάλλον έχει πιο σωστό. Εμεί δεν χάσαμε, χάσαμε. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε. Να σου πω Άντε, τα καταφέρατε, έλετε. Άντε. Σου έχουν α... πει για κανένα υπουργείο, καμιά γενική γραμματεία. Ε, για ποιον, για σένα. Για σένα. Α, για μένα, κάτι που θα επιχώρησε. Να, να με έχει από κοντά, Λε. εντάξει. Αν θέλει να υποφεληθεί κι εσύ. Καλά, <laughs> είχα καταλάβει. Ποιο λογαριασμό είσαι στο Twitter.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 Δεν μου λες επάνω εκεί στο Τζαουσέσκου και στον Τίτω και, στο, και στη Ρωσία έχει τελειώσει η λιτότητα. Να σου πω... Ε, α... εγώ. Ναι καλά στη Ρωσία γίνεται εσύ. Να σου πω. Έμαθα λέει θα κάνουν από το Μαξίμου τώρα, το καινούριο Μαξίμου το, του Συριζέους. Θα κάνουν διαγωνισμό λέει πώς θα ονομάσουμε το μνημόνιο, να στείλουμε ονόματα, κάτι θα κερδίσει ο καθένα ανάπτυξη, Ανάπτυξη θα το... Αν το λέμε <μνημονιο> το μνημόνιο, τώρα που θα υπογράφουν καινούργιο. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ. Αναπτυξιακό μνημόνιο. μνημόνιο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είναι αυτά τα κολομπαρίσικα τη αριστερά, τα γουστάρα. <Και> Έλα, Αποστολή! Έλα! Πρόλαβα, εντάξει, αυτό ήθελα να σου μιλήσω πριν την καταστροφή. Α, αυτό α, α, έχω να σου πω και κάτι άλλο για να μην μιλέσει ότι ήμουν έτσι μεταχρηστό προφήτη. Λοιπόν, ακούγαμε ελληνοφρενεία και ήταν και η γιαγιά μου δίπλα, ε! 90 χρονών, καταλαβαίνει τώρα. Και άκουγε αυτά τα μονταζάκια που κάνετε με το Σαμαρά που λέει Η Νέα Δημοκρατία δεν θα νικήσει και γυρνάει η γιαγιά 90 χρόνια και λέει Αφού το καταλάβατε, τέλος πέθανα, ε! Ναι. Καλησπέρα, Αποστολή! Κιά σουλέ! Είναι η Ελπίδα. Μωρή ελπίδα, τι βραχνή η φωνή είναι αυτή Αλλά δεν είχα Τραβεστίνη Α... ελπίδα που φέρνει ο Τσίπρας, δεν πιστεύω Είχα τώρα, πέρασα και από τη Βαϊμάρι πέρασε και, από... και Βαϊμάρι βρετσόγρανε ελπίδα Πώς πέρασε το φράχτη, αυτό να μου πεις Δεν με νοιάζει που πέρασε να από τη Βαϊμάρι ποιος... Να δω ποιο θα τους τσακίσει τώρα Αυτό είναι το θέμα Από το φράχτη πώ πέρασες Από το φράχτη Με θα αρχίσανε κάτι, με κάτι κονσερβοκούρτια Α, <εστά> <εστά> έγινε η αρχή, άντε να δούμε Έχω <εστά> ακούσει <εστά> λέει ο Τσίπρας τώρα ότι θα φοπλήσει τα Μάρτ Θα τους δώσει κονσερβοκούρτια να έχουνε σε περίπτωση ανάγκης Τόσο κομμουνιστές <εστά> <εστά> Ε, αποστολή, έλα. Αναρωτιέμαι ποιο είναι μεγαλύτερος φασίστας, ο μεγαλύτερο φασίστα, ο κατακτητή ή οι ντόπιοι προδότε Σαμαρά και Βενιζέλο. Τι σημασία έχει η απάντηση. Τι σημασία έχει η απάντηση, mm. δεν έχει σημασία. Απλώ αναρωτιέμαι. Καλό είναι που αναρωτιέσαι. Mm -hmm. Έστω και αργά τώρα ήρθαν η Σιριζέ. Ό,τι είχε αναρωτηθεί, το έχει αναρωτηθεί ήδη. Ε, δεν ξέρω για, το, για αυτό που λε, αλλά απλώ αναρωτιέμαι. Σημασία έχει τι αναρωτήθηκε Κυριακή πρωί. Τέλο πάντων. Γεια σας Κοστόλη. Θέλω να, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σας. <Σιχάς>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 Ο τι κάνεις, Ο Ρασταφάρη δεν είσαι Ναι, αι. Πού είσαι, αι. Είμαι, πώ το λέτε, έχω κάνει όλα πέρα τα Ρασταφάρη, έχω τη χρόνο. Έκοψε και το μαλλί. Ναι, πού το ξέρει, δεν με βλέπει στο facebook. Όχι, καλέ, πού να είσαι εδώ. Ελπίοδο, ρε, ανυπόμονο. Με ελληνικά και το ελπίοδο και το ανυπόμονο. Πού είσαι τόσο καιρό, παιδί μου, σήκαγε εξοφλημένο. Ε, κακά, πάντα έτσι μου λες, ρε, το λακό δεν για το να ψηφίσω ρε τον λάκω Και τα κομμενιλίκια έχω σταματήσει. Αυτό που ήθελα να σου πω... Τι εννοείς, για... σταμάτεις τα κομμενιλίκια, ποιος θα σταματάει καλέ, τι έγινε. Άκω, ακούω. Ήρθω ΣΥΡΙΖΑ μου φαίνεται και θα μας φάει η Ήθελα να πω καταρχά χαρτίρια για την τελευταία ελληνοφρένεια, για τη σημερινή εκπομπή. Όπω εγώ ναι. και για τη σημερινή εκπομπή, και ήθελα να πω και κάτι επιπλέον. Για την τελευταία ελληνοφρένεια, ποια λέτε. Την τηλεοπτική, ναι. Α. Για το σημερινό, που μα κάνατε να θυμηθούμε ότι όταν οι πατεράδε μα έδειξαν του Γερμανού, κάποιοι άλλοι άσκημαν του Γερμανού. όπω κύβουν σήμερα τα παιδιά του και φοβούνται μην κρατήσει του αριστερά. Του έχει φτύσει η ιστορία αυτό. Καλητήρια, παιδιά, παιδιά. Πολύ ωραία η εκπομπή. Να, σε καλά. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ γυρίσαμε όλοι επιστροφήστε ο πολιτισμός και στην κουλτούρα. Έλα, ρε, κι εγώ ΣΥΡΙΖΕΑ είμαι. Πάπα, Παναγία μου, για πλάκα το έπα. Έλα, για. Εγώ. Εσύ Αποστόλης. Εγώ είμαι, αγάπη. Δεν είσαι Αποστόλης, εσύ. Τι είμαι, μωρίς, σκυλού. Αποστάλλινε, δεν με καλά. Γιατί καλεψήφισε η ΣΥΡΙΖΑ και κατάλαβε την καρδιακή Δεν θέλω ούτε να με βλέπω. Ούτε στο παθρέφτη δεν κοιτάζουμε πια. Α, τόσο καλά. Τι σκέπασα, με πήραν στο μαξί μου τηλέφωνο. σε πήρε, ποιο σε πήρε. Από το μαξί μου Ο καταστροφέα χάλασε. Δεν ήξερα τι να του βοηθήσω. Ο καταστροφέα, καταστροφέα, τον Μεγάλη διάρκεια. Όμω πάω πω. Και άμα σου κάτσει και φορτηγατζεί, άλλο πράγμα. Το σήκωσε επιτέλου. Το σήκωσα. Τι κάνει όμω τώρα, Καλά. Α, μόνο καλά. Άλλο να κάνω? Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Είστε καμιά κοπελίτσα, βγαίνετε, κάνετε τίποτα. Κύριε, τι σου να καλέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν ΣΥΡΙΖΑ δε... έχουμε. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέτοια. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Τώρα το κεφάλι κάτω και θα σώσουμε τη χώρα. Δεν ψηφίζουμε αλέξη για μια Ελλάδα, 6 Αποστόλη. Ποια σέξ, καλε με την ελπίδα για να έρθει στι 26, το πήδα. Ήρθε το 26, πήδα. Πού είσαι να σε πάνω κάτω. Τώρα είμαι στα μάξη. Μπορεί να με βάλει και στα μάξη, αλλά δεν με βάζει αποστόλη. Γιατί δεν θε. Α, έχετε και αυτοκίνητα επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν αυτά που λέκαν τα άλλα otra breha